You tell me maybe that someday we'll all be blue Well, that'll be the day when you say goodbye Yes, that'll be the day when you make me cry You say you're gonna leave cry, you say you're gonna leave, you know it's a lie, cause that'll be the day when I die, well, when cupid shot is dark, he shot it at your heart, so if we ever part, then I leave you, you sit and hold me, and you tell me boldly, that someday, well, I'll be through well,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 Ε, λοιπόν, ε, ακροατάκο μου, τα κατάφυρα πήρα το τρακτεράκι, τσουπ, τσουπ, τσουπ, τσουπ, τσουπ, τσουπ, τσουπ κτλ. Να πούμε, περνάω σπάω τις μπάρε πάνω από τα διόδια και να δου πέρα. Θα μην πει, τι ήρθε, Ρεμπαρδούζα, ήρθες από το χωριό να πούμε για τι πράγμα. Ήρθα, ακροατάκο μου, να σιπώ μαλακίε. Σήμερα θα πω μαλακίε. Θα μην πει, Ρεμπαρδούζα, μιλά που τόσο Όχι, παιδί μου, λέμε τώρα, αλλά, α, Είπα να πούμε Εντάξει Σήμερα θα διασκεδάσουμε Θα το δηλώσω κιόλα. Ότι σήμερα θα πω μαλακίε. Το ξέρεις ότι μη βλάχος Καράβλαχος Αμόρφωτος Και άγνωστο βέβαια Στα τηλεοπτικά show Επομένω, Όχι σουβαρός Και ούς τέτοιος Τι άλλο θα μπορούσα να πω εκτός από μαλακίε. Ναι ελληνάκο μου μαλακίες, μη κεφαλαία Λοιπόν έτσι θα πάμε σήμερα την εκπομπή με τραγουδάκια και μαλακίε. Θα πούμε για το Μακρογεννάκι, θα πούμε για τη Χρυσή Αυγή, του υποπλιστέ και την Ελληνική Αστυνομία. Α ξεκινήσουμε λοιπόν ε, πριν πούμε τι μαλακίες να βάλουμε και ένα τραγουδάκι έτσι. Θα βάλουμε την καταπληκτική τη φιλινάδα μου, τη συγχωρημένη την Τζόπλιν, η οποία ζητάει από το Θεό να τις αγοράσει μία μερσέντε, να πούμε έτσι. ας ακούσουμε την κοριτσάρα και επιστρέφω ακροατάρα μου.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 dialing four dollars is trying to find me i wait for delivery each day until three so oh lord won't you buy me a colored tv oh lord won't you buy me a night on the town i'm counting on you lord please don't let me down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 Έμερσε τη ζωή! η Τσόπλιν, αγαπημένη πολύ, λοιπόν, που λε, ε, Ελληνάκο μου. Ε, ήθελα λοιπόν να σου πω ότι να συζητήσω πρώτα συγγνώμη που εκφράζομαι έτσι. Ε, αλλά τι να κάνουμε είπαμε βλάχους Εντάξει τι να κάνουμε ε, Επίσης να σου πω ότι Μπορείς να μπει στο chat του σταθμού Στο listen to my radio πλατεία Radio bla bla bla, bla Εκεί πέρα στο chat Και να γράψεις ό,τι θέλεις Να με βρίξει, Να με εξυχαίσεις Να με πεις ό,τι γουστάρεις να πούμε Να με δώσεις πληροφορίες που μη λείπουν, Να τις ψάξω και εγώ Να τις ψάξεις και εσύ αυτές που θα πω Και πάει λέγοντας, Λοιπόν όπως εσύ έλεγα Έλληνάκο μου Εγώ είμαι βλάχος Δεν είμαι σοβαρός άνθρωπος τώρα Είμαι σοβαρός βαρδούσας Και μόνο το όνομά μου να πούμε Τα λέει όλα έτσι Δεν είμαι σοβαρός όπως Ποιος να σου πω τώρα Ο πρόεδρος της ελληνικής βολής Ο αξιότιμος κύριος Μαρκογιαννάκης μακρο Μακρογιαννάκης Τώρα θα σου λέω εγώ Τον μπερδεύω συνέχεια δεν έχει σημασία λοιπόν, θα πω τις πρώτες μημαλακίες τώρα έτσι άκου Ποιο είναι αυτό το παλικάρι Ο ΈΟ, Λοιπόν είναι πρώην εισαγγελεύ Διορισμένος πότε Το 72 Από τη Χούντα Καλά είναι κακό αυτό ρε Μπαρδούζα Είπα εγώ ότι είναι κακό Απλώς σκέφτομαι να πούμε Αν κάποιος ήταν αντίθετος με τη Χούντα Θα τον διόριζαν σε αυτή τη θέση κλειδί Ρωτάω δεν είπα τίποτα μέσου παρξηγήθηκες να πούμε έτσι Λοιπόν στην Κρήτη λένε Μαλακίες τώρα καταλαβαίνεις Για τις σχέσεις του με παραδικαστικά κυκλώματα Κουμπαριές με τον υπόκοσμο Όπως ας πούμε με το δολοφόνο του φοιτητή Χορεφτάκη Που είχε δολοφονεί ένα φοιτητή εκεί πέρα Λοιπόν στη δίκη του Χορεφτάκη Του Μανώλη Χορεφτάκη που δολοφονήθηκε στο Ρέθιμνο Από ένα κουμπάρο του Μακρογιαννάκ τον οποίον αυτόν, το δολοφόνο δηλαδή, τον είχε βγάλει από τη φυλακή ενώ είχε ξανασκοτώσει άνθρωπο. Είχε σκοτώσει τον πρόεδρο του αγροτικού συνεταιρισμού γωνιάς για να τον λιστέψει. Στην πρώτη δίκη, συνήγορος του δράστη, ήταν ο αδελφός του Μακρογιανάκη, ο οποίος δούλευε στο γραφείο του αδελφού του, αφού λόγω ασυμπίβαστου δεν μπορούσε να παρουσιαστεί ο ίδιο το δικαστήριο, έτσι κουμπαριά γαρ, Λοιπόν, Επίση, τον Απρίλιο στα Περβολάκια Χανίου δολοφόνησε ένα παιδί του Ξενοφόντα του Κουκούλα. Δράστης οι Μπανατάκιδε, οι οποίοι είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τη δικαιοσύνη, που ποτέ όμω δεν δικάστηκαν, ούτε φυλακίστηκαν, διότι είχαν την κάλυψη πολιτικών προσώπων, δηλαδή του κυρίου Μακρογεννάκη. Για την ακρίβεια, μαλακίε λέω, είπαμε, εντάξει, μην τα, τα. εντάξει, λέμε και καμιά μαλακία να περάσει ώρα. Λοιπόν, ο εν ο Μακρό λένε τώρα ότι βρίσκει λέει τον κατάλληλο δικαστή πάντα ώστε οι πιλάτες τον αποφυλακίζονται μια ώρα αρχίτερα με την βοήθεια γαλάζιων σοφρονιστικών υπαλλήλων που καταθέτουν από μοναχοί τι αρμόδιες αρχές την ειλικρινή μεταμέλεια των πελατών του Μαρκογιανάκη, με το αζυνείο του βεβαίω. και τα λοιπά και ένα στρατός φτιαγμένο από κουμπαριές με μαφιόζους και πρεσέμπορε φροντίζοντα να του αθωώνει στα δικαστήρια και αυτοί ω αντάλλαγμα του παρέχουν κάθε λογική υποστήριξη. Μαλακίες λοιπόν, ο τύπο αυτό που λε, ο Μακρογεννάκη, κοίταξε, έχω το ακαταλόγιστο έτσι. Στο έχω πει τι θα σου πω σήμερα. Σύπα, δεν θα σου πω σοβαρά πράγματα έτσι. Οπότε μην τα τώρα αυτά που λέω. Ωραία. Λοιπόν, ο Μακρογεννάκη, έχει πιαστεί στα πράσα να ψεύδεται δημοσίως όπως του χάρη όταν ορτιζόταν ότι διέκοψε κάθε επαφή με το δολοφόνο και κουμπάρο του Λαγουδάκη μετά την καταδίκη του για φόνο του 98 σε μια επιστολή με κλάματα προς τον πατέρα του επόμενου θύματό του αλλά αποδείχθηκε αργότερα ότι έλεγε ψέματα διότι τον είχε υπερασπιστεί και το 99 σε κατηγορίες οπλοκατοχής Διέψευδε κατηγορηματικά ότι έβρισε σε κομματική συνάντηση τον εισαγγελέα του Αρίου Πάγου Λινό μέχρι που η απομαγνητοφωνημένη συνομιλία βγήκε στη δημοσιότητα και ο τότε υφουρ... υφυπουργός δικαιοσύνης αναγκάστηκε σε παρέτηση. Και συνεχίζω γι' αυτό το καλό του παλικάρι, τον πρόεδρα της ελληνικής βολής, άνθρωπος του συστήματος για χρόνια και μέσα στα κόλπα, κατάφερε στην Επιτροπή για το σκάνδαλο του βατοπεδίου όπου προέδρευε να κάνει τέτοιο βάχαλο ώστε να μην τιμωρηθεί τελικά κανείς από τους κομματικούς φίλους του ενώ το πόρισμα βρήκε μόνο ευθύνες πλημελούς υποπτείας των εμπλεκομένων πολιτικών προσώπων και πολιτικών προϊσταμένων δημοσίων φορέων δηλαδή υπουργών, υφυπουργών, διευθυντών, διοικητών κτλ πλημελής εποπτεία των εμπλικομένων πολιτικών προσώπων κτλ. Και, και συνεχίζω τις μαλακίες. Ο ίδιος είναι εμπλικόμενος σε τουλάχιστον δύο μεγάλα σκάνδαλα της Ζήμενς και της ενοικίασης πυροσβεστικών ελικοπτέρων. Υπέγραψε για την παραλαβή του συστήματος παρακολούθησης σε 41 ή 4 a δεν ξέρω πώς λέγεται, παρόλο που γνώριζε ότι το σύστημα είναι άχρηστο για τις ανάγκες της χώρας, ενώ η υπέγραφε για ενοικίαση πυροσβεστικών ελικοπτέρων σε τριπλάσια τιμή και με φωτογραφικό διαγωνισμό που αφιλούσε συγκεκριμένη εταιρεία και άφηνα απ' έξω τα ιδιόκτητα ελικόπτερα της πυροσβεστικής. Βεβαίως, οι ευθύνες του παραγράφηκαν του κυρίου ε, Προέδρου της Ελληνική Βολής με τον καταπληκτικό Ανυπέρβλητο Σούπερ ντούπερ νόμο Δενιζέλου Περιευθύνης υπουργών Προεδρεύουν Ο κύριος αυτός Και στην λίστα Λαγκάρ Για να μην ξεχνάμε δηλαδή έτσι Στις επιτροπές Άμα θέσει μια επιτροπή να τα κάνεις Μπογγγέλ που λένε οι φίλοι μου οι Γάλλοι να πούμε Χώνεις μέσα το Μακρογιαννάκι να πούμε Το Μαρκογιαννάκι όπω λέγεται κι όλα καλά Θα μην τώρα Τι τα θυμάσαι αυτά ρε Μπαρδούζα Παλιές αμαρτίες σιγά το πράγμα τώρα Λοιπόν Θα σου είπω γιατί τα ανέσυρα Αυτά από τη μνήμη μου ακροατάκου. Ο καλός αυτός κύριος Στις 4 Του μηνού αυτού εδώ πέρα Αν δεν κάνω λάθος Είχε τέσσερις ο Λοιπόν δέχεται φραστική επίθεση Από τους φασίστες της Χρυσής Αυγής Στη βολή των Ελλήνων ε, Κατά τη διάρκεια συνειδρίασης Για την άρση ασυλίας των φασιστοπαγανιστών Της Χρυσσαυγουλιάδας Και ο μέγας αυτός πρώην εισαγγελεύ Ποιή την είσαν Ήγουν την Πάπια Και του λένε οι η χρυσαυγή της υφασίστης δεν έχει το ηθικό ανάστημα να προεδρεύεις τι άλλο να σου τύχει να συλαίνει να ζει ότι δεν είσαι ηθικός αυτό του παλικάρι ψύχρεμο λέει μέσα του ρε σύ λες τα μαλακισμένα να μην βγάλουν τίποτα στη φόρα και να γίνουμε ρόμπα και μούγκα σιουπί ο βούδας της πολιτικής Λοιπόν θα συμβάλω μια κομματάρα με τους Dyer Straits και επιστρέφω με τον αυτόν τον καταπληκτικό κύριο και πρόεδρα της ελληνικής βολής των Ελλήνων. Guitar George, he knows all the chords. Line strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing and no guitar is all he can't afford When he gets up under the lights, to play his bass. And make the scene he's got a daytime job he's doing all right he can play the home he don't like anything saving it up Friday night with the sul with the song And the Sultans Yeah, the Sultans They play Creole πάμε πάλι εδώ λοιπόν Ελληνάκο μου συνεχίζω τις μαλαγίες γι' αυτό μην με δίνει σημασία απλώς διασκέδασε μαζί μου και μάθε τα σοβαρά νέα παλού αλλού απ' το μέγκα μου από το σκάι σου από το ναντένα του κτλ. εν τω μεταξύ άκου αυτό με προσοχή θα συμβάλλω κάτι να ακούσεις ο Μακρογιαννάκης στις 4 του μηνού είπαμε πριν Τέσσερις μέρες ξέρω πόσο να πούμε Ανακοινώνει το πρόγραμμα Της βουλής Για την επόμενη μέρα Εντάξει Έχουν μαζευτεί εκεί πέρα Ψηφίζουν για την άρση της ασυλίας των βουλευτών το, Της Χρυσή Αυγής να πούμε Και αφού τελειώνει η συνειδρίαση Ανακοινώνει το πρόγραμμα Για την επόμενη μέρα Για άκου Συνεδρίαση του Σώματος λίγη της συνεδρίας για αύριο 5η. 5η Ιουνίου 2014 και ώρα 9.30 πρώμης ευρίας με αντικείμενο εργασιών του Σώματος. Κοινοβουλευτικός έλαχος. Θα συμπληκτούν επίκαιρες ερωτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 130 του κανασμού της Βουλής. Λίγη της συνεδρίας. Του καλό αυτό παλικάρι λοιπόν ανακοινώνει το πρόγραμμα της Βουλής για τις 5 του μηνού και λέει στη συνέχεια και Τριάντα και είναι έλεγχος, μπλα, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα και τα λοιπά εντάξει λοιπόν πολύ ωραία μέχρι εδώ τώρα θα συμβάλλω και κάτι άλλο να ακούσεις αυτός λέει ότι η Βουλή θα ανοίξει την επόμενη μέρα και λέει και τι θα συζητήσουν και τα λοιπά άκου τώρα το Μιχαλολιάκο άκου πού είναι το μαύρο χρήμα Πού είναι τα οπροστάσια σας πουθενά. Υπάρχει όμως το βίντεο μπαλτάκου. Γιατί δεν το συζητάτε. Α? Λέγατε θα το συζητήσετε μετά το Πάσχα. Σήμερα κλείνετε τη Βουλή. Θα το συζητήσετε το Σεπτέμβριο. Αυτό μου θυμίζει τους παλιούς χειμερινούς κινηματογράφους που λέγανε ραντεβού το Σεπτέμβριο. Του άκουσες. Λοιπόν. Τι λέει ο Μιχαλολιάκουρας Κλείνεται σήμερα τη βουλή Τι είναι που μένει, λοιπόν 5 του μηνού ε, Με διάταγμα Κλείνει η βουλή των Ελλήνων ε, Που επρόκειτο να κλείσει κανονικά Στις 16 του μηνού Ιουνίου Πέσαν όλοι από τα σύννεφα Όλοι Όχι ο Μιχαλολιάκουρας Που το ξέρεις εσύ βρε Ζαγάρι ε, Ο Μακρογιαννάκης το ήξερε και το παίζει Δεν είδα δεν άκουσα Δεν το ήξερε και αυτός και πιάστηκε Μαλάκας Του σίγουρο είναι από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον Ότι κάποια συμφωνία Υπάρχει κάτω από το τραπέζι Μεταξύ Σαμαρά Και Μιχαλοδιάκου Έτσι και αυτό που βλέπουμε εμείς Είναι κινούμενα σχέδια Μάτριξ και δεν συμμαζεύεται Θυμάσαι του μπάνου του Παπαδομανουλάκη εδώ πέρα, να πούμε, Που είχε που είχε πει με κάθε επιφύλαξη ότι μετά από πληροφορίε που γράφτηκαν σε μια κολοφυλάδα, να πούμε ο Σαμαρά είχε συναντηθεί. Λέμε του Μιχαλολιάκου στη φυλακή και λέγαμε: Όλοι, έλα, μπορεί να μάλα εκεί στο. Άι, εκεί πέρα. Λοιπόν, πε μου τώρα, Εσύ, πώ γίνεται ο πρόεδρο τη Βουλή να ξέρει ότι η Βουλή θα κλείσει σε 10 μέρε. Έτσι, και ο Μιχαλολιάκουρα ξέρει ότι η Βουλή θα κλείσει την επόμενη μέρα. του πιάνει το νόημα, Ακροατάκομου. Εν πάση περιπτώσει, σκέψου τα αυτά που είπαμε μέχρι στιγμής, θα επανέλθω να πω και άλλες μαλακίες, αλλά εντωμεταξύ ας ακούσουμε τον καταπληκτικό Steve Ray Vaughn του κουλιτό μου, Still Got The Blues. Να πω και μια καλησπέρα στη φίλη μα στη Βαμπένε, φανατική άκρο του σταθμού, και να τη στείλω πολλά φιλιά καταμούτσουνα. I've been doing my best. Yeah, when you look at me, it, it's still all of you. Bring it down, man, so funk they can smell it. Now. Repeat after me, listen. Any way you look at it. Any way you look at it. Any way you look at it. Look at it, look at it way... I shot the But I did not shoot the door. Papa, what happened? What happened? Γιατί έβαλα το Νέρι Κλάφτον εδώ πέρα και το ice shut the sheriff Γιατί πυροβολά το σερίφι Δεν μπορώ να καταλάβω πυροβολά το σερίφι Λοιπόν άκου Άκου ελληνάκο μου για να ενημερωθείς έτσι Μαλακία θα πω πάλι Εντάξει Μην μη δίνει σημασία Για τη χρυσή αυγή μιλάμε πάλι Πρόσεξε Θυμάσαι που είχε γίνει μια έρευνα στην αιστονομία Απ' τις εσωτερικές υποθέσεις του σώματος Για να διαπιστωθεί Εάν Υπήρχαν σχέσεις μεταξύ αστυνομίας και χρυσή αυγής, ε; Λοιπόν, περίμενε να το βρώ εδώ πέρα, μισό λεπτό. Λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν, θα του βρώ, θα το βρώ. σερίφ. Λοιπόν. Σε διαβάζω το πόρισμα της έρευνα. Λοιπόν Από τα στοιχεία που αξιολογήθηκαν Και παρουσιάζονται στην έκθεση Δεν Δεν Διαπιστώνεται συγκροτημένες ομάδες Εν ενεργεία αστυνομικών Που να επιδιώκουν κοινό εγκληματικό σκοπό Και να τελούν μεταξύ τους σε τέτοια σχέση Ώστε να αισθάνονται έναντι αλλήλων ως ενιαία ομάδα, μονάδα συγνώδη. Δεν συγκροτούνται πυρήνε ή αδιαφανείς φράξεις ή παρασυνταγματική πόλη στην ελληνική αστυνομία που στο σύνολό τη αποτελεί πυλώνα της δημοκρατικής τάξης. I the sharing. Λοιπόν, εντάξει, δεν έχει σημασία που λένε να πούμε ότι 50, λέει, το, 100, το 50% των αστυνομικών ψήφισαν χρυσή αυγή κτλ. τα λοιπά. Ας βλακίες τώρα. Ε. Θα συνημερώσω εγώ για ένα άλλο γεγονός που πιθανόν να μην το γνωρίζεις. Θα μου πει, και από πού θα το μάθεις, ε, ε, γι' αυτό είμαι εγώ εδώ πέρα. Κατάλαβες να λέω τι μαλακίες μου, λοιπόν. Ο τίτλος αυτού που θα σου είπα, θα μπορούσε να είναι «Η ΕΔΕ που άργησε ένα χρόνο» στις 28 Φεβρουαρίου και στις 4 Μαρτίου του 2013 η καθηγήτρια εγκληματολογίας στο Παρί 11 δηλαδή στο Παρίσι 11 ένα πανεπιστήμιο να πούμε στο Παρίσι η Αναστασία Τσουκαλά πραγματοποίησε δύο δύο ώρα σεμινάρια στη Σχολή Αξιωματικών της Εσνομίας στην Αμυγδαλέζα με θέμα ο και η ξενοφοβία. Mm, καλό ακούγεται. Ακούστε τώρα μερικά από αυτά που άκουσε η γυναίκα από τους προσεχώς αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας. Μισό λεπτό να σταματήσω και τη μουσική για να τα ακούσεις και να τα επιδώσεις. Λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν, που είχαμε μείνει, εδώ πέρα, λοιπόν, είμαστε, είμαστε, έχω εδώ τι σημειώσει μου, έχω και σημειώσει, ποιο σημείο, παιδί μου. Λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν. Γιατί μικροφωνίζουν εδώ πέρα, ακούω διάφορα μέσα στα ακουστικά. Δεν ξέρω αν τα ακούσει. Εσύ δεν έχει σημασία. Κάτσε να σε το τραγουδάκι. Μισό λεπτό. <Τι> λοιπόν, λοιπόν, ε, παίρνει αρχικά το λόγο ένας δόκιμος που μου ανακοίνωσε. Λέει, λέει η ίδια τώρα η γυναίκα έτσι. Λοιπόν, ότι διαφωνούσε ριζικά με όλα όσα είχα πει, διότι δεν δεχόταν ότι οι μετανάστες ήταν ίσοι με τους Έλληνες. Και σχολιάζοντας τη δήλωσή του, εξήγησα ότι, μιλώντας με πολιτικούς όρους, η αποδοχή της ανισότητας μεταξύ των ανθρώπων με βάση φυλετικά ή εθνοτικά κριτήρια δεν προσυδειάζει στη δημοκρατία, αλλά συγκαθεστώτα αυταρχικά, και ολοκληρωτικά φασιστικού τύπου. Ο Δόκιμος συμφώνησε αβίαστα μαζί μου λέγοντας «Μα είμαστε φασίστες και είμαστε περήφανοι που είμαστε φασίστες, υπάρχει κανένα πρόβλημα» έτσι είπε ο Δόκιμος Αξιωματικός. στιγμή λέει εκείνη διάφορα που συνέβησαν εκεί πέρα και αυτά Τέλο πάντων μετά από κάποιες μέρες ξαναπήγε η γυναίκα εκεί πέρα να τους ρωτήσει τι έγινε πως πήγαν τα πράγματα ας πούμε ε, αν είχαν καταλάβει τι συμβαίνει και εν πάση περιπτώσει ενώ αυτοί λένε τα διάφορα τους λέει αυτοί, τους υπενθυμίζει ας πούμε ότι ξέρετε κάτι θορκιστείτε πίστη στο σύνταγμα και τους νόμους του κράτους οπότε πετάγεται ένας δόκιμος και λέει ο όρκος στο Ευαγγέλιο δεσμεύει μόνο τους χριστιανούς και όχι τους φασίστες που συνήθως είναι παγανιστές και σε αυτό που λέει τώρα ο δόκιμος και στο προηγούμενο να σου πω ακροάτα ακόμη, ότι οι υπόλοιποι που ήταν εκεί πέρα πάνω από τους μισούς άρχισαν να φωνάζουν «Μπράβο» και λοιπά, και να χειροκροτάνε στην Αμυγδαλέζα, στη σχολή της αστυνομίας Εντάξει, Κροατάκο μου, λοιπόν Στις 7 Μαρτίου, αφού έχει κάνει τα δυο τα σεμινάρια η κυρία Τσουκαλά Γυρίζει να πούμε να κάνει άλλη μια δυο διάλεξη. Πρέπει να σου πω ότι η γυναίκα το έκανε και αφιλοκυρδό. Δηλαδή τη το προτείνανε, α πούμε. Εντάξει, παιδιά, θα του κάνω, δεν θέλω λεφτά. Είναι καλό το θέμα να το συζητήσουμε. Λοιπόν, επιστρέφει, α πούμε, και εντωμεταξύ υπήρχαν διάφοροι εκεί πέρα και άλλοι αξιωματικοί, α πούμε. Δεν ήταν μόνο οι δόκιμοι, ήταν και άλλοι εκεί πέρα. Λοιπόν, πριν ξεκινήσει τη διάλεξή τη, ζήτησε από του δόκιμου να τη βοηθήσουν να καταλάβει πόσο καλά γνώριζαν τα θέματα που είχαν θίξει την προηγούμενη φορά. Ρώτησε αν μπορούσε κάποιος να τις εκθέσει συνοπτικά τα κύρια σημεία του φιλοσοφικού και πολιτικού συστήματος το οποίο κατά δήλωση τους ασπάζονταν οι περισσότεροι παρευρισκόμενοι δόκιμοι και να τις εξηγήσουν τη θέση που κατέχει το άτομο σε μια φασιστική κοινωνία. Τις απάντησαν δύο, σύμφωνα με τα λόγια τα δικά τη έτσι, δύο εντυπωσιακά καλά καταρτι οι οποίοι δεν αρκέστηκαν στην παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών που είχε ζητήσει, αλλά άρχισαν να αναλύουν διεξοδικά τι ιδεολογικέ και πολιτικέ διαφορέ μεταξύ Φράγκο, Μουσουλίνη, Χίτλερ, τι σχέσει φασισμού με το τραπεζικό σύστημα, τα αίτια τη διαφορετική αντιμετώπιση του εβραϊκού στοιχείου από τη μια χώρα στην άλλη κτλ. κτλ. Λοιπόν, η γυναίκα τρελάθηκε. Συλλέει, που είναι, στα γραφεία τη Χρυσή Αυγή. Έτσι λοιπόν. Όταν ολοκλήρωσε τη, τον κύκλο των διαλέξεων, κατήγγειλε τα έκτροπα στην ηγεσία της Ελλάς. Την πήραν τηλέφωνο. Αυτά που σας λέω, έγιναν τον Μάρτιο του 2013. Την 1η Απριλίου του 2014 την πήραν τηλέφωνο στο Παρίσι από την Ελλάς, για να τις ανακοινώσουν ότι διεξαγόταν εδώ για, για εκείνα που έγιναν τον Μάρτι του 2013 και την καλούσαν να καταθέσει. Λοιπόν, Τελικά η ΕΔΕ ξεκίνησε όταν η γυναίκα έδωσε κατάθεση στι 20 Μαου. Έτσι. Δηλαδή τον προηγούμενο μήνα, στο τέλο του προηγούμενου μήνα. Ένα χρόνο μετά η ΕΔΕ άρχισε μία. Ένα, ε, συγγνώμη, ένα χρόνο ακροατάκο Αυτά στα είπα τώρα, μια και λέγαμε και για τη Χρυσή Αυγή και για να καταλάβει ότι. Λέω και πάλι μαλαγίες Η αστυνομία μας δεν έχει Καμία απολύτως σχέση Με αυτό το φασιστικό Πράγμα Τη φασιστική οργάνωση την εγκληματική Που λέγεται Χρυσή Αυγή Απολύτως καμία σχέση Διότι όπως Συνδιάβασα και το πόρισμα που βγήκε Λέει η ελληνική αστυνομία Που στο σύνολό τη Αποτελεί πυλώνα Της δημοκρατικής Τάξης Κάναμε και άλλε εκπομπέ εδώ πέρα. Τι σχέσει Χρυσή Αυγή με τι μυστικέ υπηρεσίε, με τον Μπαλντάκο, με, τη... με, με, με την. τέλο πάντων. Με ΕΕ, την AEP, εντάξει. Και τη Νέα Δημοκρατία και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, μετά από αυτές τις μαλακίες που σε ανέφερα... Καταλαβαίνεις γιατί μας φεστικόνουν στις διαδηλώσεις... Επίσης καταλαβαίνεις ότι εδώ δεν μιλάμε για κάτι το... Για κάτι το οποίο δεν έτυχε... Μιλάμε για αυτό που πέτυχε... Λοιπόν, θα σε διαβάσω από το κουτί της Πανδώρας... Του Βαξεβάνη, του Κώστατου Βαξεβάνη... Άκου λοιπόν... Από τις 16 Δεκεμβρίου του 2013 ζητούσε η εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας την άρση της ασυλίας του Υπουργού Εσωτερικών Γιάννη Μιχελάκη ο οποίος εμφανίζεται σε δικογραφία που αποκάλυψε το Κοντόκ και το κουτί της πανδώρας να χρηματίζεται από τον προφυλακισμένο επιχειρηματία Αναστάσιου Πάλι τον ξέρεις τον Αναστάσιο Πάλι έτσι τον τύπο που μπήκε αντιτρομοκρατική στο σπίτι του στο κοροπή και βρήκανε μέσα φωτογραφίες του Χίτλερ, βάφεν εσές και κλάσεν εφές και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, προκειμένου λοιπόν να ασκήσει κοινοβουλευτικό έλεγχο, καταθέτοντας η ερώτηση υπέρ των συμφερόντων του του υφοπλιστή. Και όμως αυτή η συζήτηση μεταφέρεται για τον προσεχή Οκτώβριο, μετά από το ευνηδιαστικό κλείσιμο της Βουλής που λέγαμε και προηγουμένως, και αφού ο Υπουργός Δικαιοσύνης Χαράλαμπος Αθανασίου καθυστέρησε τη διαβίβασή της για σχεδόν τρεις μήνες χωρίς ουσιαστικό λόγο αλλά κυρίως χωρίς να έχει αυτή την αρμοδιότητα Η εμπλοκή του Γιάννη Μιχελάκη του Υπουργού Εσωτερικών στην υπόθεση προέκυψε έπειτα από έρευνες των αρχών στο σπίτι και το πολεμικό μουσείο του Αναστάσιου Πάλι από που μεταξύ άλλων κατασχέθηκε το αρχείο του επιχειρηματία Σε αυτό συμπεριλαμβάνονταν χειρόγραφη σημειώσεις του στις οποίες εμφανιζόταν το όνομα του βουλευτή τότε Γιάννη Μιχελάκη και δίπλα το ποσό των 7.000 ευρώ το οποίο ο Υπουργό φέρεται να έλαβε προκειμένου να καταθέσει η ερώτηση υπέρ των συμφερόντων του Πάλι και κατά εκείνων του Βίκτορα Αρέστη με τον οποίο ο Πάλις είχε αντιδικία και συνεχίζω από το... από το βαξεβάνι τη σελίδα λοιπόν εντοπίστηκε παράλληλα σχέδιο ερώτησης την οποία είχε γράψει ο ίδιος ο Πάλις σε χαρτί που φέρει τη σφραγίδα του και το οποίο όπω φαίνεται έδωσε ο ίδιος στο Γιάννη Μιχελάκη ο οποίος με τη σειρά του την κατέθεσε ελαφρώς αλαγμένη στη Βουλή. Βρέθηκε τέλος. Κοινοβουλευτική ερώτηση του έτερου βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Αθανάσιου Νταβλούρου. μέγας κι αυτός, σχετική με εμπλοκή του πάλι στο σκάνδαλο εξαπάτησης του ΟΤΕ, η οποία είχε σταλεί στον επιχειρηματία από αριθμό φαξ, ο οποίος ανήκει στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή. Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται μετά τη μαρτυρία συνεργάτη του Αναστάσιου Πάλι ο οποίος κατέθεσε εν στις εισαγγελικές αρχές ότι ο Γιάννης Μιχελάκης είχε βρεθεί στο σπίτι του Πάλι στις 5 ή 6 Φεβρουαρίου του 2013 και ότι ο ίδιος κατόπιν εντολής του εργοδότη του είχε τοποθετήσει σε φακελάκι 7.000 ευρώ με σκοπό αυτά να παραδοθούν κατά την εκτίμησή του, στον τότε βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία. Κατόπιν αυτή τη μαρτυρία και βασιζόμενη στα ευρήματα, η Εισαγγελία Πρωτοδικών τη Αθήνα, συνέταξε τη δικογραφία, την οποία απέστειλε εννέα ημέρε πριν από τα περασμένα Χριστούγεννα στον Άριο Πάγο, ζητώντα την άρση τη ασυλία του Γιάννη Μιχίρ <Το> <Το> Έτσι οι ακροατάκο μου, συνεχώς ξυβρακώνονται εξού και του τραγουδάκι Λοιπόν, ε, η Λινάκο μου, κατάλαβες δηλαδή πως άλλος ένας φασίστας που φέρει την να χρηματοδοτεί και τη χρυσή αυγή ή με τη Νέα Δημοκρατία. Σιγά του πράγματα μην πεις. Λοιπόν, τέλος πάντων, συνεχίζω. Γιατί κλείσανε βολή; λέμε τώρα, βλέπεις τι γλυκά που συνδέονται όλα μεταξύ τους. Αχ, πώς μου αρέσει αυτό τα συμβαίνει. Λοιπόν, και διάφορου λόγους. Παράδειγμα, δικογραφία εναντίον του κασιδιάρη, ...για την υπόθεση της καταγραφής της αποκαλυπτικής του συζήτησης με τον Μπαλντάκου. Φόβος και τρόμος ότι αν συζητηθεί αυτό το πράγμα στη Βουλή... ...θα βγουν οι, οι, τα χρυσάβουλα, θα βγάλουν κι άλλα πράγματα, έχω γραφήσει, ιστορία, στο ένα ...θα γίνει μπάχαλο, την κλείνω τη Βουλή, του πάμε παραπέρα. Δεύτερη δικογραφία, αυτή που σου είπα μόλις τώρα για το χρηματισμό του Γιάννη Μιχελάκη. Την καθυστερούν από εδώ, την τραβάνα, από εκεί, την τραβάνα, από την άλλη, να πούμε κτλ. τα τέτοια είμαστε τώρα να συζητάμε ότι τα παίρνουμε του υφοβλιστές και κάνουμε υπερωτή στη Βουλή αν είναι ποτέ δυναμών. Λοιπόν, τρίτη δικογραφία για τον Άδωνο Γεωργιάδη και την αγορά σπιτιού. Πολίτη έχει μιλήσει τον Γεωργιάδη παραθέτοντα στοιχεία που δείχνουν ότι έχει κάνει ψηβιδές που σε σχέση με την πραγματική αξία του σπιτιού Λοιπόν καταλαβαίνεις πρέπει να κλείσει βολή τον Ελλήνο ναι ακροατάκομα Λοιπόν να σου πω άλλη μια μαλακία. Η Χρυσή Αυγή, η Χρυσή Αυγή κόπτεται για τους εφοπλιστάδες. Γιατί, ο Αίω, ρωτάω. Λοιπόν, πρόσεξε, Μαλακία, δεν, δεν ισχύει, λέμε τώρα. Η ερώτηση κατέθεσε η Χρυσή Αυγή τον περασμένο Μάρτιο, με την οποία ζητούσε μια προνόμια για τους εφοπλιστές. Άκου, άλλη ερώτηση προς τους υπουργούς ναυτιλίας και οικονομικών που είχε θέμα λύση στη χρηματοδότηση των ναυτιλιακών εταιριών η Χρυσή Αυγή ζητούσε να δοθούν εγγυητικές επιστολές από το κράτος στις ναυτιλιακές εταιρίες για να λύσουν το πρόβλημα ρευστότητά του. η Χρυσή Αυγή ερωτούσε με ποιον τρόπο προτίθενται οι δύο υπουργοί να στηρίξουν τις ναυτιλιακές εταιρίες. λοιπόν, άλλο η Χρυσή Αυγή ζητάει το ελληνικό δημόσιο και ο ελληνικό λαό να επιδοτήσουν περαιτέρω του εφοπλιστέ, αποπληρώνοντα ακόμη και τα τραπεζικά δάνεια. Αν η πλειοκτήτρια offshore κηρύξει για το τυπικό μια πτώχευση, πλητώνοντα του από την αποπληρωμή. Εντάξει, εντάξει. Τον περασμένο Νοέμβριο, ο βουλευτή Παναγιώταρο, μιλώντα στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων τη Βουλή, ζητούσε νέε επιδοτήσει και φροαπαλλαγέ για του εφοπλιστέ με αντάλλαγμα δίθεν, Κάποιες θέσεις εργασίας για Έλληνες Για Έλληνες είπα, Που για αυτές όμως Θα πληρώνονταν από τον κρατικό προϋπολογισμό Δηλαδή εσένα, μένα, Τον έναν, τον άλλον Ενείδη κινήτρων Περισσότερες από δέκα Είναι οι επίκαιρε ερωτήσεις που έχει καταθέσει Ο βουλευτής της Χρυσή Αυγή Στην πρώτη περιφέρεια του Πειραιά Κουζηλός σχετικά με θέματα που απασχολούν οι φοπλιστές ενώ και ο βουλευτής Γερμενής ή Άδας σε ομιλία του στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής στις αρχές του έτους επιτέθηκε στην κυβέρνηση γιατί πάει να φορολογήσει τους εφοπλιστές κατάλαβες ακροατάκομο, μου όλο μαλακίες λέω ενώ ο κόσμος που δεν ασχολείται με μαλακίες ξέρει ότι οι χρυσή αυγή είναι πατριώτε. Σκίζονται για το έθνος Και για το φτωχό τον άνθρωπο Κάνουν και συσίτια. Ενδιαφέρονται για το μπινέ Κατάλαβες Ασχέτος τώρα που Εντάξει κάνουν όλα αυτά για τους εφοπλιστάδες να πούμε Λοιπόν θα μιλήσουμε σε άλλη εκπομπή Για τους χρηματοδότες της χρυσή αυγή, Οι οποίοι βεβαίως Δεν είναι μόνο οι Έλληνες εφοπλιστές Μιλάμε και για ξένα κεφάλαια τα οποία κινούνται με τέτοιο τρόπο που το ΣΔΟΕ που προσπαθεί να βρει άκρη μέσω της εντρομοκρατικής και αυτά τα έχουμε, έχει βρει το πουλί του ναύτη και του καντίλα ναύτη προς το παρόν λοιπόν να θέσω το ηλιθειοδέστερο των ερωτημάτων σε αυτή την βουλή σε αυτό το άντρο των φασιστών των σκανδάλων των διαπλεκομένων των προεδρικών διαταγμάτων και των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου σε αυτού που έχουν αποθρασινθεί έτσι τελείως που δεν του νοιάζει Χριστός αν καθόμουν να σας μιλήσω τώρα για σκάνδαλα που γίνανε τώρα τους τελευταίους τρεις μήνες θα, θα, θα μου έπαιρνε τρεις μήνες τουλάχιστον για να, για να αναφέρω τα σκάνδαλα, πείτε μου λοιπόν μέσα σε αυτό το άνδρο τι ακριβώς κάνουν τα αντιμνημονιακά κόμματα, Υπερασπίζονται τη δημοκρατία, ή λέω, Περιμένουν να οριμάσουν οι συνθήκες Βλέπε, Κουκουέ. Λοιπόν, το βλέπεις ακροατάκο μου ότι σήμερα έχω μια έφεση στι μαλακίε. Όλο μαλακίες λέω γι' αυτό. Θα σταματήσω, θα βάλω και ένα ωραίο τραγουδάκι το, Τον δε έτσι Και ελ, εύχομαι και ελπίζω να τα πούμε το, σήμερα το απόγευμα Στις 6 ώρα που θα κάνω παρέα με τους αθεόφουβους Μέχρι τότε Σικάνω πολλά φυλάκια και μη με παραξηγείς βρε. Μην με παραξηγήσει που λέω και καμία μαλακία, βλάχος είμαι. Ανταγάπη μου, φυλάκια.